Λοιπόν, έμαθα ότι είσαι πολύ σεμνό, παιδί. Έτσι έμαθε. Ναι, ναι, έμαθα από κάποιον που σε ξέρει ότι είσαι λέει σεμνός. Ένα, δύο, έμαθα ότι είσαι και όμορφος. Δεν το περίμενα αυτό, βέβαια. Κοίτα, να δεις. Ποιο τα είπε αυτά, αλλά, καλέ. Αλλά το σεμνός δεν το περίμενα. Ποιο διαδίδει τέτοια για μένα. Ε, δεν μπορώ να σου πω, πω. Με έχουν κάνει εκεί έξω. Ναι, ναι, ναι. <laughs> πε. Για τη λευκή εβδομάδα. Το άλλο, το καλύτερο που είπανε, ότι μετά την καθαρά Δευτέρα τα σχολεία θα μείνουν για μια εβδομάδα κλειστά προκειμένου λέει, να τονωθεί ο τουρισμός. Αλλά δεν τους άρεσαν ιδέα και είπαν να βρουν ένα ισοδύναμο και το ισοδύναμο θα είναι να κόψουμε τους μιστούς σε άλεξ 60%. 10%. ας πούμε. Ή τα σχολεία τελείω. Η σχολεία είναι... τελείω, ναι. Δεν είναι δυνατόν να πω λίγο. Καλά αντιστοιχούν στα σχολεία σαν κομένα είναι. Δεν είναι δυνατόν λέω να μένουν τα σχολεία και στα να τον αγορά. Ένα κράτο το οποίο δεν σκέφτεται την παιδεία του. Τώρα ότι δεν σκέφτεται την παιδεία του. Μόρα το ξέρω στο, στο, στο χώρο είναι κι εγώ. Καθηγητή, mm. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει τουλάχιστον να κρατάμε πέντε προσχύματα. τα έχουμε όλα. Θα χρειαστώ τη βοήθεια σου σε κάτι. Σε τι, Να μου βοηθήσει σε κάτι αριθμού, λοιπόν, καταρχά πόσοι άνθρωποι ζούμε στην Ελλάδα. Πόσοι άνθρωποι ζούμε στην Ελλάδα, Ελλάχιστη. <laughs> Εσύ, μάλλον, νοεί πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πόσοι ζουν είναι άλλη κουβέντα. Αποστολή. Έλα. Τι διαφορά έχει ρε ο Σάβα ο ξηρό με του Φιλιππίδες και όλου αυτού, ξέρει. Ο ένα έδρωγε εκατομμύρια, τα ξεκοκάλιζε και ο άλλο ξεκοκάλιζε του εκατομμυριούχου. Εγώ είμαι με το Σάβα Να σου πω πρώτα απ' όλα μια ευχή, μια και το σήκωσα και λέω ότι θα πάει καλά η χρονιά. Ε, σου στέλνω χίλιε δυο ευχέ που φτάνουν ω το αγώνα, ποτέ μην χείσει δάκρυα ούτε από δακρυγόνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Τι ήταν αυτό, ποιηματάκι. Ποιηματάκι από το ημερολόγιο το <σχ> Α, ποια ημερομηνία. Ποια ημερομηνία, τώρα. μη. Εγώ έκανα μαλακία. Ε, τώρα. Ε... Έκανα μαλακία και πήρε ένα εκκλησιαστικό και έχει κάθε μέρα άλλο. Κατά Μαρθέων, κατά μάρκων, κατά πολλά, αν... κατά και... κάθια. Έχει διάφορα. Θα ήθελα να αναφερθώ για αυτό το φλέγον ζήτημα τη τρομοκρατία κτλ. Θέλω να πω ότι δεν αλέκυψε τώρα με το ξηρό. Όχι, απλά τώρα βόλευε μια τρομολαγνία από το Σαμαρά. Να βέβαια μου καμία. Βέβαια και δεν προέκυψε τώρα. Απλά θέλω να πω ότι 25 μέρε πριν από τη δολοφονία των μελών εκεί τη Χρυσή Αυγή, ο κύριο Δένδιας είχε αναφερθεί σε κάτι που είχαν γράψει οι αστικέ φυλάδε όταν διαλύθηκε η 17 Νοέμβρη. Ότι η τρομοκρατία δεν τελεί.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 Όσο κουφτώνα και σένα. Α, όσο κουφτώνα και σένα. Ποια είναι η σεξουαλική παραδείγματο. Να σου πω κάτι. Μόνο. Άκουσε τον Πρετετέρ που μα είπε καθυστερημένα. Συριζέω. Ναι, να σου πω. Καλά σας έκανε και εσύ. Ενώ τι είστε. Καλά έκανε και μα. Μπασ... Το πρόβλημα μου ξέρει είναι. Ότι και ο Καλαμπόκη. Πέντε πάνω, πέντε κάτω καθυστερημένα μα λέει. Εκεί αυτό είναι το που με προβληματίζει. Ενώ. Τι πράγμα, τι ενώ. Εγώ ότι δεν είμαστε καθυστερημένοι. Έτσι θεωρείς, ε. ε να πα στον Πρεδετέρ να του το πει. Το Σημασία, βέβαια, λοιπόν. έχει και ποιο λέει αυτό που λέει, ε. ε βέβαια, Έτσι, κύριε Πρεδετέρ, ότι είστε καθυστερημένοι. Για το, για τον πρέπει κατάλαβες πρέπει. την επόμενη ποιοτική δημοσκόπηση. Απαστολή. Ναι. Καλημέρα, καλή χρονιά, βρε Καλέ, ποια είσαι εσύ. Δεν με κατάλαβε. Πού να σε καταλάβω, Η Βίκυ είναι. Ποια Δίκη Με τα που. Να η χωρέφτρια. Μωρή. Τι κάνει, α ο... Εσύ ε, είσαι, ε... ξέρει πώ σε ζητάει ο κόσμο, ξέρει πώ έχουν ανέβει με το χέσο, καλά έκανε και πήρε. Ναι, αλλά. Σου έχω πελατεία μεγάλη. Δεν μου απάντησε το email που σου έστειλα με τι φωτογραφίε που μου είναι αντιμένα για βασιλίτσα. Πού καλέ, δεν το δω, δω. Δώσεις, είμαι τημένο για βασιλίτσα και δεν μου σχολίασε τίποτα. Κάτσε να πω τώρα, περίμενε, έχει τσόντα μέσα. Ε, είμαι για βασιλίτσα. Καλά, αυτό δεν λέει κάτι από μόνο του. Ούτε ήρθες να με δει, Έπιασα δουλειά στο μαγαζί. Ναι, έτσι να με καμαρώσει, Α, ah, είδε η εκπομπή, Ναι, χαμό. Ah, Α, έχω πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Μου την ένα τύπο να πει και πέντε Αλλά πέντε μετρημένε. Ωραία, δεασάπνε, okay. όλη τώρα θα σου μιλήσει για θεωρίε εκεί πέρα. Πάλι καλά με το Χρυσαβγίτη να έχει να πει και πέντε κουβέντε. Πέντε όμω. Σε <ερξε> μένα, πω το για Εβραίου και τέτοια μου λένε. Για yeah, Εβραίου. <ερξε> εκεί που συζητάμε, τσουπ και Εβραίου στην κουβέντα μα. Τσουπ, ανάψει <αλ ak> <Άραβες> να αναπτήρα, τελειώνει η ιστορία. Το yes, γεια σα. Μήπω περάσει καθόλου τελευταία από τη συγκρού έξω από τα γραφεία τη Νέα Δημοκρατία. Το αποφεύγω. Έχω ακούσει ότι μέσα έχουν ανέβει πολύ. Α! Ναι, ναι, είχε. δεν έχει. Όχι, εγώ ήθελα απλώ να ρωτήσω Όλες Όλε θα... οι που πάνε εκεί μέσα σου παίρνουν χρήμα άμα τη εμφανίσει. Αχα. Ναι. Εγώ άλλο ήθελα να τα ρωτήσω. Αν το κτίριο τη Νέα Δημοκρατία έχει ρεύμα. Πώ να μην έχει καλέ Βοβός λέει από πάνω, δεν θα έχει ρεύμα. 500... Σημασία έχει αν το πληρώνει ή όχι. Όχι, δεν το πληρώνω, θα σου το πω εγώ. Εκεί θέλει να. Έχει ρεύμα. 560. 6.000 ευρώ οφεί η Νέα Δημοκρατία για το κτίριο της ε, το Κεντρικό. Μεγαλύτερο σκάνδαλο τι είναι τελικά με τα καινούργια γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ποιο, Ποιο είναι για πες. Ότι πήγε στο κτίριο του Βοβού. Ναι. Ήταν 500 που γνωστά η ΔΕΗ. Τι είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο. <Συλίδευ> ναι. Ανθρωσία Μοστολή. Φαντάζομαι την αυριανή ελληνοφρέμια θα την κάνετε ζωντανά. Έτσι δεν είναι. Όχι. Στην, ευελ... στην ευελπίδον πρέπει να πα ω Τσολιά. Ω Τσολιά ε... τι να κάνω στην ευελπίδον. Με το κοντομινά συνοδεία Εγώ ω πα... Μπαλούρδο πάω. Μπορεί να χρειαστεί πα... να κάνω καμία σύλληψη. Ίδιος. Ο Μπαλούρδο θα τον συνοδεύει μέσα και ο Τσολιά θα παίξω με φωτογραφία. Απεργία πείνα. Μ' αρέσει. Τι είπε αυτό ο. Βρεζίλο Γκλου στο είναι σε άμυνα. Οι άντρε τον Μτ συνήθω. Α αμήνονται. Όταν έκλεισαν με εκείνη τη χειροπέδα την πόρτα, ήταν σε άμυνα. Όταν Δεν, με... δεν είδε την πόρτα πώ του την έπεφτε. Τι επίθεση έκανε η πόρτα στα Ματ. Η πόρτα τη έρτιλε. <Και>, ναι, βέβαια. Ε, και τη δώσανε και κατάλαβε. Σκηνέ ο... άμυνα είναι και τότε με τη Σαρδινιέρα. Είναι και τότε που έριξαν την κροτίδα πάνω στο δημοσιογράφο τον Κυπραίο και τον άφησαν κουφό. Σκηνέ <Και>, άμυνα είναι όταν την κεφάλι. έπεσαν στο Μάριο τον Λόλο τον φωτογράφο. Ναι, ναι, που του είχαν ανοίξει το κεφάλι. Τότε. Θύμησε μου άλλη μια σκηνή. Σχοινή Τι άλλο σχοινή άμυνας είχαμε. Το Γρηγορόπουλο. Να ξεχάσουμε το Γρηγορόπουλο. Εκεί να το πούμε το τερμάτισαν. Ναι, Όταν ναι, λέμε ναι. άμυνα εκεί τερματίστηκε. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν το τελευταίο ναι. στάδιο. Σχοινές άμυνας ήταν με τους σχολικούς φύλακες πρόσφατα. Με τους εκπαιδευτικού, με, με τους σχοιτητές. Θες να πω κατηγορίες. Έχω να θυμηθώ σχοινές άμυνας. Αυτός είναι � Ε, ό, όχι, όχι, όχι. Ο άλλος Σε Ευβείας είναι σε άλλο Υπουργείο. Είναι άλλο σε άλλο Υπουργείο. Απ' την Εύβη είναι και αυτός, παιδί μου. Αλήθεια. Ε, πού είναι, όχι, είχαν τυχαία το ίδιο όνομα, Εξαδέρφια είναι. Oh. Ε, δεν το είχα ψάξει γιατί δεν. Χρειάζεται είναι... να το ψάξει. Βλέπει το αγελαδίσιο και στο βλέμμα, ίδιο είναι και στα δύο. Για oh. να θυμίσω ότι ο τελευταίο μεγάλο που είχε πει ότι τα ματ αμήνονται, θα σου πω την ατάκα ότι είναι τα στρατιωτάκια. Ναι. Ποιο ήταν, Ο Πολύδο, Ο, ο Βύρονο ποιητή. Οι μονάδε καταστολή που λέμε τα ηρωικά ματ είναι τα και αμήλυτα στρατιωτάκια. Αυτό ο Σίμο έχει πάρει σταυρό προτίμηση. Ναι. Έχει πάρει σταυρό προτίμηση κανονικά. Ναι, απ' τη Ρούλα Καρομιλά. Τον προτίμησες στην εκπομπή τη. Έλα. Τι άλλο σταυρό να έχει πάρει. Δύο πράγματα. Αυτό που έβαλε και φώναζε είπε το τέλος ζητώ το κουκουέ. Ναι. Ένα που είχε που έβαλε ζητώ το κουκουέ που λέει που φαινόταν μετανάστη δεν ξέρω τι ήταν. Ε? Έτσι. Απουγόταν σαν το κουκουλόπουλο. Το μπάριξε. Ήταν σαν να είχε πει 10 Εκεί φτάσανε στο Πασόκ. <σχεδιά> Αυτοί είναι η του. τα παίρνουν τηλέφωνο για να λένε το κουκουέ. Κατάσταση. Λοιπόν, τα Είναι όλοι δικοί του, Εκησάπιοι. Ναι, ρεαλεφέμ. Ναι. Γεια σα από το αρτικό άστο τηλεφωνό. Τρώμαξα, παιδί μου, γνώριζε επιστατικό τι. νοσοκομείο και λέω ο τι, ο... τι έγινε. Μεταφέρθηκε ένα οικείο. <χω> Έχουμε εδώ διάφορα άγρια ζώα. Ναι. Έχει χάσει μια μαϊμού. Και τώρα πήρε ένα φίλο και μου είπε ότι την είδα στο Υπουργείο Υγεία. Ναι. ναι, έτσι μου είπε. Αυτή του υγεία ποια είναι, η γνωστή κοκκινόκολη. Ναι, ναι, ναι, ναι αυτή. Ναι. Γεια σα. Για χαρά. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Για δεν μιλάτε. Ε, πρώτα απ' όλα, πού πήρα τηλέφωνο. Πού πήρατε, κυρία μου, πού πήρατε. Στην εφημερίδα, δεν πήρα. Ναι, τι θα θέλατε. Ε, επειδή κάνει αντίλα λόγια, δεν σα ακούω καλά. Γι' αυτό το λόγο, μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χατζηνακολάου. Με έχετε σε ανοιχτή ακρόαση. Ορίστε. Έχετε ανοιχτή ακρόαση. Σα παρακαλώ, γεια σα. προσέβαλα. Εντάξει, το παίρνω Δεν ήθελα να το πω αυτό για την ανοιχτή ακρόαση. Κι εγώ ξεφεύγω καμιά φορά. Συγγνώμη, Αποστόλης είσαι. Ναι. Γεια σου αποστολή μου. Γεια. <laughs> Έχετε να δεις τώρα μόλις άκουσα, είμαι εκπαιδευτικό, μόλις άκουσα κάτι νέο ότι θα αυξηθούν οι διακοπές λέει θα μας βάλουν μια εβδομάδα μετά την καθαρά Δευτέρα Να πηγαίνει... Μου σου πάνε και το νεότερο θα σου κοπεί από το μισθό. Ξέχασα να σου το πω. Τι, τι. <laughs> τίποτα, τίποτα. Α. Λοιπόν, άκου να δει τώρα, δεν ξέρω. Έχω το εξή πρόβλημα. Δεν ξέρω σε ποιο χιονοδρομικό να πάω, αποστόλη μου. Δηλαδή, τα σκι να πάω να αγοράσω σκι. Πού θα βρω τόσα πράγματα να κλείσω, ποιο θα λέει να κλείσω. Δεν είναι για σένα, φίλε, ε? εκπαιδευτικέ. Ε? Δεν είναι για σένα. Γιατί όπω σου είπα, εσένα θα σου κοπεί αυτή η εβδομάδα Μην το χαίρεσαι. Μα Ούτε ξέρω, για σκι θα έχει. Ξέρω, με αυτό ξέρω ότι θα μα προσθέσουν το Σεπτέμβριο και το καλοκαίρι. Mm. Αλλά μέσα σε όλα αυτά έλεγα σε ποιο δεν θα λέει να καμένου, κάπου που βρει Α, κάπου. Με. Κοίταξε στην Ικαρία καλά θα μου έρθει, δεν θα μου πέσει άσχημα. Πας και αλλάξει και μυαλά. Έχει που έχεις εσύ που έχεις τα μέσα, όταν θα βάλεις τηλεοπτική ελληνοφρένεια, έχεις στο νου σου να βάλεις την ώρα που μιλάει ο Βενιζέλος, έχει δει τον τύπο που πάει και τους βάζει τα νερά. Ναι. Που τους αλλάζει το νερό. Ναι, ναι, ναι. Να εμφανιστείς εσύ σας ολιά και να του δώσεις ένα υποβρύχιο, ωραία. Βανίλια. Καλό. Προχτέ σου έλεγα για το Σαμαράλε που μου λέει Προδοτά με ποιον μιλάτε κτλ. Σου έλεγα ότι μέσα στο 14 θα άφησε ανάπτυξη, γιατί mm. ο άνθρωπο αυτό δεν έχει τίποτε ψέματα. <χωτεί> Θέλω να συμπληρώσω ένα, μια φράση που έγραφα οι Ναζί: Ότι η εργασία απελευθερώνει. Και έχουμε ένα παράδειγμα, το Γεωργάκι, ο οποίο είναι τελείω απελευθερωμένο. Η εργασία η δικιά μα απελευθερώνει το Γεωργάκι και τα φροντικά. Δουλεύουμε εμεί για να είναι απελευθερωμένοι αυτοί, καταλαβέ. Αυτό γίνεται. Ναι, καλημέρα, Αποστολή. Γεια σου φίλη. Ε, Κατερίνα, λέγομαι. Καλή χρονιά, καλή δύναμη. Γεια σου, Καρτινίτσα. Θέλω τη γνώμη σου. Πε μου, έβλεπα στην Τσαπανίδου τον Έλληνα Αϊνστάιν, λέει, που είναι 32 χρονών και καθηγητή στο MIT. Μα κοίταγε στην Τσαπανίδου και πρόσεχε στον IT εκεί τον Αϊνστάιν. Παιδί μου, μιλούσε εκεί πέρα ένα Έλληνα, είναι 32 κιλά. Όποιον 30. και να έχει καλεσμένο τη Τσαπανίδου δεν μπορώ να τον παρακολουθήσω. Κοιτάω τη Τσαπανίδου μόνο. Λέει. Είναι παλιό ξέχασα. Μην είσαι ρατσιστή. Είμαι ρατσιστής. Ρατσιστής. Λοιπόν, τόσο... Και να μην πεις. με πει. Να τι δούμε λε. Πε θα με ακούσει. Άντε. Λοιπόν, αυτό ο οποίο ζητάστηκε μαθηματικά, λέει ότι βρήκε έλυσε τον γρίφο του Νάσου. Τώρα δεν το ρώτησε τι είναι ακριβώ αυτό το πράγμα να καταλάβουμε, είναι λέει για οικονομική πρόβληση και καταλαβαίνουμε λέω ότι ένα πληθυσμό δεν θέλει να μα δώσει πιχεία και οικονομικά δεδομένα και κίνητρο θα του δώσουμε για να μιλήσει. Εσύ σου αρέσει αυτό. Τώρα, επειδή πεστών μα τησαπανή στην αρχή, είναι το ίδιο που παθέ με την εκπομπή τη. Δεν άκω τι μου έλεγε. Σκεφτώμε να την τζαπανίδι πάλι. Παιτέ μου, στα μάρα, την τζαπανή. Είναι Λίσου, yeah. μου Πάω και ζητάω ρουσφέτια στο Χατζενικολάο να με παίρνει στο Στάρ και καλά κάτι να βοηθάω. Εντάξει αποστόλου δεν σ' ακούω. Να σε καλά ταξιδεύω. Φιλιά, γεια. Καλό ταξίδι.